Στοίχη 11 19, η θεραπεία των 10 λεπρών. 11. και όταν ο Ιησούς επήγαινε εις τα Ιεροσόλυμα, συνέβη να διέρχεται διαμέσου των συνόρων της Αμαρίας και Γαλιλαίας βαδίζων αποδισμών προς Ανατολάς προς την πέραν του Ιορδάνου χώραν. 12. και όταν εισήρχε το ισκάπιο χωρίων, τον συνήτησαν 10 λεπροί άνδρες, οι οποίοι εστάδισαν από μακράν, επειδή σύμφωνα με τον νόμον, «Κάθε λεπρός σε θεωρεί το ακάθαρτος και δεν το επιτρέπεται να πλησιάσει κανένα». 13. Και αυτοί έβγαλαν φωνήν μεγάλην και είπαν «Ιησού Κύριε, κάμε έλεος εις εμά και θεράπευσέ μας». 14. Και όταν τους είδε, είπε προς αυτούς «Πηγαίνετε και δείξατε το σώμα σας Ιησούς Ιερείς για να βεβαιώσουν αυτοί σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου εάν πράγματι θεραπεύθητε». Και συνέβη, όταν αυτοί επήγαιναν να εξεταστούν από τους ιερείς, εκαθαρίστησαν από την λέπραν. 15. Ένας δε από αυτούς, όταν είδε ότι η θεραπεύθη, επέστρεψε και με φωνήν μεγάλη, εκφράζον την χαράν και ευγνωμοσύνην του, εδόξαζε τον Θεόν, που διαμέσου του Ιησού τον εθεράπευσε. 16. Και έπεσε με το πρόσωπον καταγή των ποδών του Ιησού και τον ευχαρίστην και αυτός ήταν ο Σαμαρίτης, σχισματικός και ο λιγότερο φωτισμένο από τους Ιουδαίους, και συνεπώ δεν θα επερίμενε κανείς να δείξει αυτός ευγνωμοσύνην, ο οποίων δεν έδειξαν οι άλλοι εννέα που ήσαν οι Ισραηλίτες. 17. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν από την Λέπραν και οι δέκα, οι δε άλλοι εννέα που είναι». 18. Εχάθησαν να γυρίσουν πίσω και να δώσουν δόξαν εις τον «Εκτός από τον ξένον αυτόν που δεν ανήκει στο γνήσιο ιουδαϊκόν γένος». «Δεκαεννέα» και είπε προς αυτόν. «Σήκω και πήγαινε. Η πίστη σου δεν εθεράπευσε το σώμα σου μόνον, αλλά αποτελεί και καλήν αρχήν που θα σε οδηγήσει στην πνευματική σωτηρία».